Ρε μαζί, πρέπει να έχει δίκιο τελικά. Έχω δίκιο, αποστόλη όμω, φυλαράγγε. Μία με δύο βγαίνει συνέχεια αυτό ο πούτζ να πούμε και κόβει την εκπομπή. Είναι τυχαίο το έχω πει, δεν τα έχω ξαναπεί. Το, το έχει πει 100 φορέ, έχει δίκιο, ε. Ε, σόπα. Ρε γάμο το μου μέσα, τι θα γίνει, ρε φίλε, να πούμε, έχει κατατήσει. Δεν ξέρω, θα τον καλούμε πιο συχνά. Από το να μα το κάνει προειδοποιητά και να πετάει έξω τη ροή μα. Καταλήσει να ακούμε 30 λεπτά ελληνέ να πούμε και 15 λεπτά διαφημίσεις, 20 λεπτά το Τσίπρα και τέλος. Βέβαια είναι η πιο ταιριαστή εκπομπή για να βγει ο τσίρα. Για να βγει αυτό ο προθυπουργό είναι η πιο ταιριαστή εκπομπή. Γεια σα όρι μου, σα αγαπάω 50 χρόνια. 50 χρόνια <χει> με δεσμεύ αυτό πολύ φυλάκι, είναι χειρότερο και από το υπέρι. Σα αγαπάω αγορά μου πολύ. Γιατί να ακούμε αυτό το <χει> μάτι μα... στην εκπομπή σα. Γιατί θέλει να βγει, <χει> Ξέρω εγώ, τίνο, γιατί καταλαβαίνει ότι σε αυτή την εκπομπή έχει να πει πράγματα.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 Πού ήσαιρα, λεβέντη. Έλα, λεπτά μου, πού είσαι. Και θα γίνει μέσα, να σε ψάφουμε, να ψάχνουμε να πούμε. Λογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα φίλο αυτού του νησίτε που λένε ότι πώ το λένε δεν έχουμε κόσμο, λέει και το κατάλογο. Σήμερα έμαθα λέει ότι η κρίτη λέει γέμιση με αμερικάνικου ναύτε. Οπότε <σχ> βρήκαμε λέει τον τρόπο, πώ το λέω καμένο, δεν είχε τον τρόπο να αναπληρώσει τουρίστε. Θα γεμίσει πλέον το Αγύρω με πλοναφόρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να γεμίσω να πω Αμερικανό ναύτε, όπω παλιά. Καλά ανάπτυξη είναι τώρα, συγνώμη τώρα. Θέλετε την ανάπτυξη πώ τι θέλετε και θέλει. Όπω έχετε μάθει παλιά. Και αυτό ανάπτυξη είναι. Όπα με τη μία σέπιασα. Τι είναι αυτά. Κούκλε μου, χθε ήσουν καταπληκτικό. Αλλά δεν ξέρω, οι χειροπέδες βγήκανε, πιστεύω, ε. Εντάξει, αθώ. Ε, βγήκανε μετά πολλέ ώρε όμω. Ήθελα τυραννί... να το γλαιτήσω και λίγο, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή, κάθε μέρα ευκαιρία τέτοια δεν έχει. Α, σε τυραννήσανε και πρέπει να τιμωρηθούν. Όχι, ήταν να μην με και το ζήτησα. Αλλά ήταν ευγενική, εντάξει. Η κοινωνική νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξει η επιδεκτική κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων πολυτελείας είναι, σε τελική ανάλυση, αντικοινωνικό φαινόμενο. Τέλος Παντυνάς Μογκαντή, άμα εγώ κερδίσω το Λαχείο, δεν πρέπει να πάρω ένα τσιπάκι. Άμα πιάσω το λαχίο να αναβλώσω ένα πλοίο. Άμα πιάσω το λαχίο θα αναβλώσω ένα πλοίο και θα έχω μου σαφηρεούς που σου Κι κάτσε ρε παιδί μου, γι' αυτό που είπε ο Χρυσόγονο, δεν πρέπει να πάρει ένα τσιπάκι. Να πάρει, όχι να το κάνει στο τσιπάκι, να πληρώνει τα τέλη και τι βενζίνε. Στις... Θα μου βγάλουν λεφτά, ρε φίλε, η κοινωνική μου θέση θα είναι διαφορετική. Δεν κάτσε, δεν θα είναι όπω είμαι τώρα, εργατάκο, θα δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Όπω είναι αντικοινωνική πράξη να κυκλοφορούν οι γυναίκε, α πούμε, με εισαγόμενε γαλλικέ τσάντε υψηλή τόρα. Επειδή μίλησε αυτό για κοινωνική θέση και ξέρω εγώ για τι τσάντε τη και τα ιστορίε, το θέμα είναι ότι εγώ φορολογούμε με 29% και η Uber, η πολιεθνική, μπορεί να μην πληρώνει και καλού φόρου φόρου. Αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Να καλούμε εγώ να ανταγωνιστώ μια πολιεθνική εταιρεία, η οποία προφανώ πληρώνει ελάχιστου φόρου. Και ο νόμο τον ψήφισε ο κύριο Χατζηδάκη τη Νέα Δημοκρατία και είναι ο 4093. Να το διαβάσει ο γυμναστηριακό, να μα πει την Φιώρα τα σκύλια τη νύχτα, φιώρα τα σκύλια τη νύχτα που πουλάνε μούρι και τουπέ. Θα καθίσουν μόνα τους στη θύστα, γρήγος μου ζούξιδε σου και σουξέ. Θα καθίσουν μόνα τους στη θύστα και θα κάνει ο κόσμο χαβαλέ. Έλα, βρε, κλαπακ*** Έλα, καλέγω έμα Αυτή τα αυτιά των ανθρώπων που σου παίρνουν τηλέφωνο και δεν σ' ακούνε Το ενδεχόμενο είναι αυτό το γαζμένο, το μικρόφωνο σου που το ανεβάζει στην ένταση Και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε από τα γαμμένα, τα δικά μας τα τηλέφωνα Δεν το εξετάζεσαι. Μα, λακ***, π... Ο μόνο λόγο για τον οποίο στεναχωριέμαι που φύγατε από το Sky είναι γιατί όταν σε έπαιρνα στο Sky σε άγουγα. Τώρα που είσαι στον, ε, στο Real, σπανίω καταλαβαίνω τι μου λε από το τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, η κυρία παραπονέθηκε για τηλεοπτικό προϊόν. Σωστό και αυτό. Άισε αυτό το, το, το, το, το χάμω λίγο. σοβαρά. σοβαρά. Χαμήλωσε. Δε απαλού δεν γράψει εμένα και απαλού εσένα από άλλο κανάλι. Γιατί παιδί μου δεν με ακού τώρα, τι θε. Ναι, πρέπει να κάνω προσπάθεια για να σα ανεχθώ. Με κάνει προσπάθεια και εγώ κάνω προσπάθεια για να σα ανεχθώ. Αυτό πώ διορθώνεται. Και ευχαριστώ κιόλα σα που με τάξε. Να σε καλά, φυλαράκι. Προχτέ βούρκωσα όμω. Γιατί? Προχτές, γιατί στο και στο Twitter, φίλε, είσαι πολύ καλή καλλιτεχνάρα. Εκεί στο υπο, υποτυσσίγω του σπανουδάκι που στο slow motion δηλαδή τρελάθηκα. Είχα πολύ καιρό να κλάψω σε τέτοια πράγματα. Όντως έκλαψε με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά εκεί, καλέ. Εκεί που χαιρέτα και στον αρχισυντάκτη και πανηγύριζε ο άλλο τρελάθηκα. <Συλίου> Άποστολή, είσαι έτοιμο. Είμαι έτοιμο. Γλύψε το Τζίπρα. Γίνεται όσο πιο συχαμένη μπορεί. Πανεγίνησε για όσα μα κατέστριαξα. Και εγώ σε αρχικαίνω μανάρι μου μην έσκυμα. Η βανούκα να σου πω. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το μάθηκα το... Το... Το... το φίλο σου που λέει τον νοπαδο... το σάμαραμε καλά. Θα απαντήσω όμω αυτό το θείο που πήρε τηλέφωνο και με είπε μετάλαξη του Πασόκ. Τι με είπε. Τι εννοεί τι σε αυτό που είσαι σα είπε. Δεν δεν το βασικό καλού κόμματο ή μαλλη πάσα στην περιπτώσει. Προτιμώ να με πουνεξη του πασόκτου. Καλή μόνο σιγά μη δεν Το ποιο συνηθίσει. Άρα, παρά να πούνε το μακριέ. Της δεξιάς, το μακρύ χέρι, της... Μπορούν να της σε πούν το μακρύ χέρι της Γερμανίας, Απιπώτα. το πρόθυμο χέρι της Γερμανίας, Απιπώτα. της δεξιάς Απιπώτα. και της ακροδεξιάς Απιπώτα. πολιτικής Απιπώτα. που εξυπηρετείς. Απιπώτα. Μπορούν να σε πούν όλα αυτά, είναι okay? Πολύ σ' αγαπάω. Και εγώ. Α, άντε, συνεχίκαμε. Άντε, γεια. Έλα, Μωρή Γιοννάτη. Έλα, καλέ. Κουβαλά, για άλλο σε τώρα. Δεν πειράζει, πε άλλο. Άκου, άκουσα αυτή τη συρριζαία τώρα, ρε φίλε. Πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα, έτσι. Ξεχνάει ότι πριν τι τελευταίε εκλογέ 250 και πλέον βουλευτέ, δηλαδή αυτοί που πέρασαν τα πρώτα μνημόνια με αυτού που περνάνε τα τελευταία, συμφωνήσαν στα μνημόνια τα τελευταία. Το βγάζει απόξε, έτσι. Λέει μόνο τη μαλλκία ξέρε να είναι πρόθυμη να δώσει άλοθη. <γίλωσε> ναι, <βέβαια. γίλωσε> γιατί, επειδή τη πετάξα μια μαλκία ότι είναι αριστερά. Ποια αριστερά μπορεί η λύση με του πασόκου μέσα. Μημαλώνετε, παιδιά, μη μαλώνετε, <γίλωσε> δεν θέλω. <γίλωσε> <γίλωσε> Τι να μαλώνουμε ρε φίλε να πούμε Μα είναι να σου πιάνε απελπισία μωρί για το παιδί σου πρόκειται Γιατί τι στο διάλο μέλλον ναι δεύεσαι για τα παιδιά σου μωρί ηλήθεια Γα*** τέτοια ατόμου ρε φίλε δεν υπάρχει ελπίδα Τέλος λαμούμε πρέπει να Τι να κάνουμε ρε Πρέπει να αυτοκτονίσουμε στο τέλος τέλος Όχι καλέ υπάρχουν τόσοι μα***κες να πρώτα Όσο για τη ΣΥΡΙΖΕΑ που είπε ότι δεν αλλάζουν οι Νέμποι, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης το 1990 νομίζω, μέσα σε τρεις μέρες, σε τρεις μέρες, βγήκε Κυριακή, την Τετάρτη κατήργησε το νόμο Μονάζη Γάσα Ταξί. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Οι νόμοι αλλάζουνε, οι πολιτικοί είναι γαϊδούρια και δεν τους αλλάζουνε. Γεια σου, αγαπημού Για Γιατί κάνει? Έχετε ήσουν αποθέωση μεγάλη στο, στην εκπομπή που κάνει. Τι να σου πω, πόσο σε χαίρομαι. Πρέπει να έχει και ωραία μάτια, αλλά σε εμποδίζει το κράνο. Έχω τα καλύτερα μάτια. Σου... Τα μάτια τη ταντέρα, δύο. Αποστάλει ο ίδιο είσαι συνάδελφο. Όχι, ο... με ποιον. Γιατί τη φωνή σου την ακούω στο ράδιο και μιλάς μαζί μου ταυτόχρονα. Γίνεται, γίνεται, γίνεται. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Εσένα μόνο αγαπώ και περιμένω να Ούσο και το Λαβίδι τη νύχτα 12 με 5. Μεγάλη μου τιμή. Όσο για τη μενεγά και αν φιλήθηκε με τον Ντεό, όλοι του είναι μαλάκε. Δεν στάρω κανέναν άλλον εκτό από σένα, Αποστόλη και το Λαβίδι. Με τιμά αυτό, με τιμά ιδιαίτερο. Η γυναίκα που λέει αυτό, ο Τσίπρα που τον βρήκε, γιατί του λέει αυτά, ότι να εφαρμόσετε μόνο τα μισά. Χθε με πλησίασε μια γυναίκα. Και μου είπε: Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα. Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη. Τι ήταν η ΣΥΡΙΖΑ που σε παίρνει τηλέφωνο, Σίγουρα ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. Ετό και αν ήταν αυτό ο ίδιος, ο άνθρωπο του Μόχθου που είχε πλησιάσει και τον Παπανδρέο, και είναι ο ίδιο. Τότε, ΣΥΡΙΖΑ, Με <Παλή> λίπε μου, κάτι σε παρακαλώ. Το κίνημα παρατηθείτε, ποιο το οργάνωσε. Κάτι αλουρονικά και κολαγόνα, ιντερνετικά. Και ποιο κατέβηκε κάτω, πρώτη γραμμή. Ε, και τζίμερου είχε, και αδόνιδε είχε, και αυτού του κολαγόνου είχε. Τι Ήτανε... τσοτάκιδε Ο... είχε, βαρβιτσιότηδε. 8.000 ήταν συνολοί οι συγκεντρωμένοι. Τι 8.000 καλέ. Δεν είδαμε φωτογραφίε, δεν πήγαμε εκεί, δεν είχαν πάει φίλοι μα. Τρία χιλιάδε ζήτημα. Επί κόμματο είχαμε του 300.000 αγανακτισμένου που είχαν και σκηνέ. Σαμαρά, νο δού. ότι αυτό θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, γιατί γι αυτό.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 Διέκοψε την εκπομπή για να βάλει το φλόρο από το Διόνυσσό. Να σου πω κάτι. Τι. Τι αλήθεια τώρα η γυναίκα μου που μου λέει 400 ευρώ ή ο Τσίπρας που λέει 751 1η Ιουλίου. που φοράει και παντελόνια ο Τσίπρας. Για παιδί μου ποιο να πιστέψω εγώ. Το Τσίπρα. Δεν Μια φορά τον πίστεψες ή θα τον πιστέψεις ακόμα. Γιατί τη γυναίκα σου ο... τόσα χρόνια σε κορυδέ σου λέει ψεύτηκα ψώνια για να δώσει λεφτά. Το τρίμερο του πνεύματος Διάβαζα, τι κάνουν οι άνθρωποι του πνεύματος Δεν ξέρω, ο Πάκης που πούμε ήταν γωνιπετής. Είναι άνθρωπος του πνεύματος ο Πάκης. Δεν είναι ο Πάκης άνθρωπος του πνεύματος Του Ινό. Του Ινώ, με ο μικρός. Ναι, αυτό ναι, μπορεί να είναι Γι' αυτό λίγησε, δεν άντεξε, έπεσε στο γόνι Θα ήθελα. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι να δει τι συμβαίνει και να ακούσει ο κόσμο τι συμβαίνει στον Ευαγγελισμό σήμερα. Εδώ και 20 μέρε υπάρχουν θάλαμοι που δεν έχουν κλιματισμό από σ' Κλιματισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε που έχουν πρόβλημα αναπνευστικό, έχουν πρόβλημα κεφαλικά. άνθρωποι που κινδυνεύει ζωή του. Χώρια δεν υπάρχουν σεντόνια, όλα αυτά, φάρμακα. Καλά, αυτά να είστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια σιγά. Αυτό όμω με αυτό το καύσωνα να μην υπάρχει κλιματισμό. Πρέπει να γίνει ένα ξεκατάρισμα, φίλε. Περιμέναν το καλοκαίρι πώ και πώ να φύγουν τα γερό. Για να φύγουν οι ασθενήσει κάτι. Να γλιτώσουν κανιά σύνταξα. Σύνταξη, σύνταξη μισθούσε ότι τη γλιτώσει καλό είναι. Στον ευαγγελισμό τώρα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Στην καρδιά του Αθήνα, στο κολονάκι, Ακριβώς. φαντάσουν και γίνεται στα πέρι. Είσαι ευπαρχία. Καλά ίπα... στην επαρχία <laughs> τι στην επαρχία. <laughs> στην επαρχία πα με το δικό σου νησίρα στην καλύτερη. Μυστήμα. Εγώ σου λέω εδώ μέσα στην Αθήνα, αλλά όχι στο κέντρο. Γύρω γύρω στο σκέψη γίνεται στη νίκη, σκέψη τι γίνεται στη Βούλα. Χάλαμώ, των 6 κρεβατιών να έχει και 3 άτσα, 9 ασθενή και 9 συνοδού. Χωρί ερκοτήσειων μπορεί να μου πει πόσε επιβιώ και άνθρωποι που είναι βαριά σε να μην ατμόσφαιρα. Και για τους τους ίδιους, Αθήνα, Κολωνάκη, Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά που πρέπει να την καταλάβετε. Ποιο είναι πιο βαριά αυτό που είναι στο Ευαγγελισμό ή αυτό που είναι στη βουλή. <Τι>